at <laughs> the και τις παρατηρήσεις Τι είναι και κύριοι πόλοι, θα θέλαμε νομιματικά να ξημερώσει μια όχι καλύτερη μέρα κάπως η στην Ελλάδα και προσωπικά στον καθένα, αλλά δε σύγχρος, ακόμη διαπιστώνονται κι εσείς. Τα πράγματα όχι πανέπτυλα, πως το γερό το, χειρό, το τελειωμένο. Το σώμα των συγκεντρωση αντισυγκέντρωση που ουσιαστικά και οι δύο συγκεντρώσει θέλουν το ίδιο πράγμα, και είναι ο μοναδικό Ευρώπη και το ευρώ τους, διότι χωρί αυτό δεν κάνουν. Συνεχίζει, συνεχίζει η ιστορία τη κατακαλύφηση με του ελληνικού πληθυσμού και ανθρώπων που δεν έχουν επόμενα δευτερόλεπτα. μου και κύριοι, για μία ακόμη μέρα, εκτό των άλλων, είναι κρίσιμη ημέρα, εκεί στις συνόδους κορυφής, ε, είναι κρίσιμη ημέρα. Τα συστημικά μέσα μαζικής εξακλίωσης, εντόπια και ξένα, έχουν πιάσει δουλειά όπως πάντα και συνεχίζουν το έργο για το οποίο πληρώνονται αδρά. Βέβαια αυτή η ιστορία, η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, με τη συγκέντρωση για τη συγκέντρωση του των των ε, δοσίλογων. Ε, μην με ρωτήσετε από πού παίρνουν το δικαίωμα, από εκεί που πήραν αυτή το δικαίωμα να σηκώσουν τη σημαία, το κορελόπανο, το σκατόπανο τη σημαια το κουρελόπανο, το σκατοπανο της ευρωπαικη εξαθλίωσης να ανέβουν πάνω στη βουλή και στο του στρατιώτη του και να το κουνάνε περαδόθε, αλλά και από το ότι αυτοί με ονόμασαν με ένα εθνικό τραμπούκο, και σένα ίσω, που αντιτίθεσε μόλι αυτή την ξεφτίδα, την εθνοδουλία, την γερμανοδουλία και την δουλειοπρέπεια. Από εκεί λοιπόν παίρνω και εγώ το δικαίωμα, και έχοντα και τι αποδείξει, του ονομάζω εθνοπροδότε, κοκολοφόρου κήπους οι οποίοι δρούν και λειτουργούν ως παρακάτω εδώ και 70 χρόνια στην Ελλάδα. <Κι> Λύθηκε και η απορία πολλών αναλυτών, αναλυτών μεγάλων, οι οποίοι αναλυτές, εδώ και αρκετά χρόνια από όταν εμφανίστηκε με υψηλά ποσοστά η χρυσή αυγή, αναρωτιόταν ποιος ψήφισε και άρχισαν να βρίζουν και να Δημοκράτες, τα γερόντια και τις γερόντισσες, δι, οι οποίοι λέει, φοβήθηκαν και πήγαν και ψήφισαν χρυσία αυγή. Τελικά το πιο ψήφισαν του αυγή τους είδες, τους είδες με τα πρόσωπά τους στην εμπλατεία συντάρματος, συνεπικουρούμενους από κόμματα και υποκόμματα και ανθιποκόμματα, τα οποία παίζουν άλλα μεγάλα, λέγε με Νέα Δημοκρατία, άλλα μικρότερα, λέγε με Ποτάμι, και Μπίστηλε και τέτοιε, οι οποίοι παίζουν τον ρόλο του κουκουλοφόρου, του πολιορκητικού κρεού για να τελειώνει η κατάσταση στην Ελλάδα. Αρχίστε και τα παραμύθια ότι θα χωριστούμε σε δύο μέρη και θα γίνει εμφύλιο και όλε αυτέ τι ιστορίε. για να τελειώνει η κατάσταση. Η κατάσταση, είπε, βέβαια, ήδη είναι τελειωμένη. Εκείνο που αναμένουμε είναι το τελειωτικό σχήμα και εξάλλου γι' αυτό τους αμόλυσαν και δρόμο. Λοιπόν, ε, η θεωρία των δύο άκρων, και αυτή δεν υφίσταται πια. απλά θα υφίσταται ένα μεγάλο παρακράτος, το οποίο παρακράτος λειτουργήσε δημοκρατικό, με τα προσωπια της Ινέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και άλλων φίλων δυνάμεων 70 χρόνια και σήμερα λειτουργεί με πλακάτ και πανό ναι στις ε, προτάσεις Ιούγκερ. Υφέροντες λοιπόν ηλίκη, ταυτότητα κυρία μου και κυρία μου, ε, με πανό και πλακάτ και άλλα τέτοια, ε, μας ήταν ναι στις προτάσεις εκτός των άλλων και επίσης καθάλωσαν στο άγαμο όπω σα είπα το άγαμο στο στρατιό του, και στο, στην οροφή της Βουλή ούνοντας το κουρελόπανό της ε, μαζιστικής Ευρώπης για να δούμε μάλιστα μερικοί το φύλαγαν κιόλας και, και ορχίζονταν πίστη στα ιερά και τα όσια τη φασιστική φωλέας. Κυριά μου και κυρία μου το... Αν θέλει κάποιος να δει ή όχι τις αποδείξεις οι οποίες ε, καθημερινά ε, υπάρχουν για όλη αυτή τη συστημική κατάσταση είναι θέμα δικό του. Για παράδειγμα, για παράδειγμα λέω, δεν έχω πρόβλημα να σας ε, παίξω ένα ντοκουμέντο. Ακούστε το και θα επιστρέψουμε. Επιστήμονες <laughs> δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσα τους την διάσταση που πρέπει να έχει η μας στο ευρωπαϊκό γύρναστα. <Κι> Μαζί με εκείνον τον κόσμο ο οποίο δεν βγαίνει εύκολα στους δρόμου δεν τρέχει έχει από κομματικές χειμές, προφανώς έχει μια κομματική επιλογή και προφανώς φυλίζαν ακόμα σε κορυγές. <Κι> Αλλά είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν παίρνει παραγγέλματα από τα κόμματα. <Κι> Η πλέον στη συγκέντρωση ήταν η Θεσσαλωβραδίνη. Όμως αυτός ο κόσμος δεν χρειάστηκε ούτε στιλάρια, δεν χρειάστηκε ούτε κοντάρια, δεν χρειάστηκε ούτε πέτρες, δεν χρειάστηκε ούτε μολότοφ για να διαβεί το μνημείο του άγνωσης στρατιώτη και να ανέβει πάνω στο περιστύλιο της Βουλή Με πολύ απλό τρόπο. Και βεβαίω, εδώ πρέπει να σημειώσω το εξής, θα, την, θα κάνω τα σχόλια των όσων είπα αναφορικώς με το χρέος στη συνέχεια. Αλλά η πρόεδρος της Βουλής με όλη αυτή την απόσυρση της αστυνομία, χθε έδειξε, μισό τα λέμε όλα, όχι από μια πλευρά μόνο, τα βάζουμε και από την άλλη. Χθες δηπολή, την απόσυρση της αστυνομία έδειξε ότι είναι πράγματι μπορεί να λειτουργήσει σε μια... Σοβαρή κοινωνία εννομούμενη με σοβαρούς πολίτες οι οποίοι δεν χυμάνε να κάψουν το μπουρδέλο τη Βουλή, μετασυγχωρήσως, αλλά αυτό εφόναζε ο κόσμος της αγανακτήσεως των πλασματικών υπεροϊών και ο κόσμο ο οποίο το από τα κόμματα για τα οποία ο κόσμος, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, δεν έχει καμία εχθύνη για αυτό το χρέος που δημιουργήθηκε, όχι. Το κάνανε κάτι ελ. Από άλλον πλανήτη ήρθε αυτό το χρέο. Η κοινωνία ήταν αμέτωχη. Δεν το καρπόθηκε αυτό το χρέο. Όχι. Ούτε οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνε με τις ΜΚΟ του πήγαν εκεί για να πάρουν τα μυστικά κονδύλια να κάνουν πολιτιστική παρέμβαση στην Αραβία. Όχι, καλέ μου, όχι. Γι' αυτό το χρέο, αυτό το επωνίδιστο χρέο δεν είναι δικό μα. Είναι αυτών που το έφτιαξαν. Δηλαδή αυτών που μα το χορήγησαν. Όχι, εμεί δεν το πήραμε. Δεν καμία σχέση. Λοιπόν, αυτό ο κόσμο, κύριε Γιάννη, καλημέρα σα. Θα... δεν είναι τη Νέα Δημοκρατία πάντω. Λοιπόν, αυτό ήταν. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξή. Ήταν yeah. μια εξαιρετικά συγκεντρική συγκέντρωση. Δεν είχε ένα ειδρυστικό σύνθημα. Το τονίζω αυτό. Δεν είχε βρυχέ, δεν είχε κατηγορίε. Δεν είχε βία. Ήταν μια συγκέντρωση απλών καθημερινών ανθρώπων, ασχέτω κομμάτων, που ασένωσε μια πραγματική. Για το μέλλον των παιδιών μα, για το μέλλον των οικογενειών μα, για το μέλλον τη πατρίδα μα, που εμεί στην πατρίδα μα την ονειρευόμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ονειρευόμαστε μαζί με τα πολιτισμένα κράτη, με τα χωρισμένα κράτη, και που δεν θέλουμε να σκεφτούμε καν ότι ο κ. Βαρουφάκη, ο κ. Τσίπρα και η παρέα του, τη Δευτέρα θα οδηγήσουν Ελλάδα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κ. Ποτοσάκη, βέβαια, το έργο θα το κάνουν. Ναι. Θα το κάνουν. Πρέπει να καταλάβουν πού βρισκόμαστε. Για ένα ναι. μήνυμα, η ναι. Θάσσα στάλει ένα πολύ σοβαρό μήνυμα στον Πασβουργό ε. και έτσι πρέπει να το δει. Δεν ήταν αντικυβερνητική. Γιατί Όχι. Επιχειρούν... Όχι. επιχειρούν τα γνωστά παπαγαλάκια. Γιατί τώρα μισό ναι. Δικαιούμαι και εγώ να λέω για τα παπαγαλάκια τη κυβέρνηση. Τα κοπαπαπαγαλάκια τη κυβέρνηση, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνική δικτύωση και από τα μέσα ενημέρωση από χθε, αναφέρονται σε αντικυβερνητική διαδήλωση. Του διαβεβαιώνω. Ότι ήθελα να φτιάξουμε και αυτό κυβερνητική διαδήλωση εχθές, εξής σημείς. Όχι, δεν ακούστηκε ένα σύμβημα. <σταξιστική> ναι, από τις συζητήσεις που πρέπει να πω με στους τρόπους δεν προέκει, ότι θα λάβει η κυβέρνηση. Ο κόμμας δεν ήρθε να μιλήσει για την κυβέρνηση. Α, ακριβώς. Όχι, θα να πει στην κυβέρνηση πολύ σωστά λέει και εφημερνή ότι αυτός ο κόσμος είναι σύμμαχος του κύριου Τσίπρα και να το χρησιμοποιήσει Είμα αυτό στην διαπραγμάτευσή του. Για να πάρει τη σωστή απόφαση, Α, για αυτό είναι σύμμαχος. Έτσι. Ο κόσμος το είπε πάρει τη σωστή απόφαση. <Ρε> αλλά μας πάσε εκτό ο μας Αυτό ναι. είναι αυτό να πάρει την απόφαση για λεπτό. το να μην οδηγηθούμε σε και σε φυλίο, Αλλά υπάρχει αυτό ο κόσμος. Είναι εδώ και το όδηξε χθε. Κάτσε το τραπέζι. <Ρε> <Λεύτε>. <Ρε> Απλώ ναι. λοιπόν τι έγινε. Την ώρα που πήγαμε ότι εγώ θα είμαι στη συγκέντρωση και πιστεύω πρέπει να πάμε όλοι για τι οικογένειέ για τα παιδιά μα, ηρωνικά μου να μα σε καμιά δύο ναι. Και μετά από πίσω το του κύριου Καραμέρο, ο οποίο το κατέβασε 150, και Καλαμία, και... σε Έχω αγωνία πραγματική. Έχω αγωνία για το πώς θα είναι η Ελλάδα με του μερικού Τώρα μου λένε ο Βασίλη Βεσκέννη ότι ο κ. Παπαδημούλης το ξεκίνησε αυτό με το Ότι είναι η Ιακουαϊδάνική διοδήλωση. Τα έγιναν ο κ. Παπαδημούλη. του αναζητούσα χθε με το μίλησα σχεδόν όλου ε, αναζητούσαν χθε οι άνθρωποι κυβερνητικού βουλευτέ για, για να κουβεντιάσουν και όχι για να επιτεθούν. Κακό είναι... δεν είστε. Κακό για ε, αυτό το σύγχρονο. Δεν μπορεί να δε είναι ε. έτσι ο Σίδηρα κάποιος βουλευτέ. Εγώ θα περίμενα και ο κ. να υποστηρίξει ω μια σχετικά κόμμα. Ο κ. Βαδημούλη του Πολύ Ευρωπαϊκού. Καλημέρα σας τα άλλα περί της Ευρώπης και τα τρέχοντα από δεύτερα πρωί. Καλημέρα σας Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι, αγαπητοί μου, σύσσυλλοί οι οποίοι είσαστε σκεπτόμενοι να μην θέλετε και άλλες αποδείξεις για τη λειτουργία του παρακράτους. Το... Το χρήμα είναι πολύ και φυσικά δεν θα έμεναν αμέτωχοι όλα αυτά τα, τα σαπρόφιτα, τύπου Πορτοσάλτερ, Μπουμπουκού και φυσικά sky για το, το οποίο ο ρόλος είναι γνωστός εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, για, ε, για τον ρόλο τον οποίο παίζει. Ε, όπως τα παρακολουθήσατε, ε, είναι, ορίονται, δεν ορίζονται απλώς το ήχος και η διάθεση που τα λένε, είναι ε, νικητή, διότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή παίζουν τον ρόλο του οποίου τους έχει ανατεθεί Και φυσικά θα ακούσατε ε, κάποιοι από εσάς, οι οποίοι κατεβήκατε και στους δρόμους, ε, ακούσατε τα κοινωνικά σα πρόφητα. Λοιπόν, να σας αποκαλούν ε, τραμπόκους, ότι κατεβήκατε τη λιάρια. και φυσικά την εποχή που... Ε, αυτοί όλοι οι τύποι δεν δε, δε τολμούσαν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους διότι τους περίμενε μια ροχάλα ή και κάτι περισσότερο <laughs> και μπορεί όταν ο κόσμος να καεί το μπορδέλο η και κατι περισσοτερο και μπορει οταν ο κοσμος να καει το μπορδελο Λοιπόν, εσύ δεν είχε δίκιο, δεν σου πήραν, δεν σου κλέψαν τη ζωή, δεν αυτοκτώνησες. Το δίκιο το, δίκιο, το δίκιο, το μεγάλο δίκιο, το απόλυτο δίκιο, το έχει ο Πορθοσάλτη, ο Μπουμπούκος, ο Σκάι, ο Γιούνκερ και η παρέα του. Εγώ λοιπόν ερχόμαστε φίλε μου Αλέξη και ε, σου ομολογούμε, σου υποσημειώνουμε το μεγάλο έγκλημα το οποίο συνεχίζεται να κάνετε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Διότι όπω θα είδατε ε, στη συγκέντρωση την οποία να την οποία έκανε, λέει, την την την την την την την την την την την την την την την οι ήτανε την την την ήταν, την την την την την την την την την την την την την την την την κυρία μου, την την την την την την την την την την ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μας, είναι ότι χρήμα δεν θα πάρετε. Ουσιαστικά, λοιπόν, έχουμε την ε, συγκέντρωση-αντισυγκέντρωση, η οποία κατά βάθος, και έχει έναν κοινό σκοπό, την ολοκληρωτική υποδούλωση της Ελλάδας. Αυτά λοιπόν τα κοινωνικά σαν πρόφητα μαζί με τους οπαδός τους κυρίες και κυρίες μου είναι και η απόδειξη της λειτουργίας του παρακράτους 70 χρόνια τώρα όπως προείπαμε για να μην σας κουράζουμε το οποίο λειτουργούσε με τις μάσκες της δημοκρατίας τους Δημοκρατική Παράταξη δεξιά Παράταξη και Ταλιμπάν και ταλιμπάν, και ταλιμπάν. Σήμερα λοιπόν φαντάζομαι ότι θα κατεβάσουν περισσότερο κόσμο στο Σύλλογμα. Επίση του καλέσαμε να μην κρατάνε το κουρελόπανο, το σκατόπανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Γιούνκερ, του Σούλτ, τη Μέρκελ, του Πορτοσάλτε, του, το του Μπομπούκου και των άλλων, αλλά να κρατάνε μόνο ελληνικέ σημαίε. Στην πλαστική εποχή όπως ζούμε, κυρία μου, κυρία μου, εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Διότι αυτή είναι η κατάδια μας. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο. Ο ευτελισμός της ανθρώπινης σκέψης, της ανθρώπινη υπόστασης, είναι παγκόσμιος. Δεν είναι ελληνικός. Απλά οι Έλληνες ε, τσιμπάνε πιο εύκολα στον εκμαυλισμό. Όλα αυτά, λοιπόν, κυρία μου, κυρία μου, οδηγούν την κατάσταση στην τελική λύση. Στην τελική λύση λοιπόν η οποία είναι μία και μα την έχουν πει άπειρες φορές τόσο εδώ πήγε τύπου Βαρουφάκη εδώ Αλέξη μου, θα σου κάνουμε τις υποσημειώσεις όσο και τύπου Μπουμπούκου, Σαμαρά και άλλο. Διότι κυρία μου και κυρία μου όταν σου τα, αυτά τα συστημικά χρησιμοποιούμε τα πετριμένα τι να κάνουμε. Ε, σου δείχνουν ε, άπειρε ώρε την, ε, την προσωπικότητα που λέγεται Σαμαρά να ανησυχεί για το μέλλον τη Ελλάδα. Ε, πραγματικά δηλαδή θέλει να γελάσει, αλλά μαθαίνοντα ότι ακόμη ένα Έλληνα αυτοκτόνησε, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει. Με κόμπε και τα τέτοια λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, περπατάμε. Όπως βλέπετε, δεν ασχολείται κανένας μα κανένας, κανένας μα κανένας, μιλάμε, από τον υποτιθέμενο λαό, αλλά και από τους κυβερνήτες του, για μία ε, απάλληση, θα έλεγα, του πόνου. Εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, όπου όπως λέμε και σας κουράζουμε καθημερινά, δεν έχουν επόμενο δευτερόλεπτο, όχι επόμενη μέρα. Όλες αυτές οι καταστάσεις, λοιπόν, επιβαρύνουν περισσότερο την κατάσταση και το μέλλον είναι προ ετσι λοιπόν, πάει με μια λίστα ο φίλο μας ο Αλέξης σήμερα έχοντας 900 εκατομμύρια πρόσθετους φόρους να κλείσει λίγο το δημοσιονομικό κοινό λοιπόν η οποία ήταν μια απέτηση των μονιστών αυτή για να μην κοιτούν άμεσα, για να μην πούμε συγχωρείτε άμεσα οι συντάξεις. άμεσα δηλαδή τώρα διότι κάποια στιγμή θα τι κόψουν σίγουρα και τι συντάξει και του μισθού και όλα. Έτσι λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, από το 2016 καταργούνται οι προώρε συντάξει. Έχουμε και άλλη μείωση στι ε, αμυντικέ δαπάνε. Ανοίγουμε κι άλλα κλειστά επαγγέλματα. Ποια έχουν απομείνει, δεν ξέρω. Εκατοντάδε προϊόντα πηγαίνουν στο 23% του ΦΠΑ. Αυξάνονται το συντελεστή φορολόγηση για ελεύθερου επαγγελματίε στο 29% και φυσικά, και κυρία, κυρία μου, όλα αυτά είναι μνημονιακοί όροι. Η θα θέλαμε αγαπητέ μα κύριε Γιάννη, Βαρουφάγη, ναι, να μα πει μία ιστορική στιγμή στην οποία ένα ξένο έδωσε μία λύση για αυτήν την τελέπορη χώρα. Μία ιστορική στιγμή. Βέβαια θα μου πει την έχετε γραμμένη την ιστορία εκεί που. Ναι, καταλαβαίνε. Αλλά το θέμα είναι το εξή. μα μία ιστορική στιγμή. Γιατί η Μέρκελ μπορεί να μα δώσει λύση αυτή τη στιγμή, Γιατί δεν μπορεί να τη δώσει τη λύση. Η πραγματική δημοκρατία. Γιατί θα μου πει πάρα πολύ απλά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Γιατί η δημοκρατία χρειάζεται παιδεία. Δεν χρειάζεται κυράτσες να σπηδίζουν στο Σύνταγμα μαζί με αντιπολιτευόμενου υποτίθεται βουλευτέ, φορώντα βαχτηλίδια με ε, τι ε, βάστηκε. Η δημοκρατία δεν χρειάζεται. Ε, Σκάι, Μέγκρα, Αντένα και όλο αυτό το ξεφτυλίκι το οποίο φούντωσε και επιβλήθηκε τα τελευταία 30-40 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται τι εφημερίδε. Το, το ακούσατε του απρόφητου τι είπε. Είχε δίκαιο, λέει η καθημερινή. Το ερώτημα τώρα είναι το εξή. Αφήνουμε, τους αφήνουμε το του εγκάθεντου παρακρατικού, αφήνουμε τα πιάγια του συστήματο τα οποία κουβαλάνε την ψήφου του ανάλογα με το πορτοφόλι του. Εσύ α πούμε, γιατί αγοράζει την καθημερινή για τα δώρα που έχει, για τι αναλύσει του πορτοφόλιτου. Γιατί την αγοράζει την καθημερινή, γιατί αγοράζει όλο αυτό που κάποια στιγμή ορίζει τη φωνάζει στον Λαμπρακιστάνο τα νέα, το βήμα, το ένα άλλο. Γιατί παρακολουθείς αυτά τα κανάλια χάσκοντας με το στόμα ανοιχτό, νύχτα μέρα. Εντάξει, δεν λέω, μανιστηρτή, δεν είμαστε όλοι, αλλά δεν βαρέστηκες τόσους κόλους, ρε αδερφέ μου. Πολύ κόλους, ρε αδερφέ μου. Κατά τη διάρκεια τους ένα πλανήτης είναι ολόκληρος κόσμος. Έχουμε τους πρωτοκλασσάντους κόλους, οι οποίοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Έχουμε τους δευτεροκλασσάντους κόλους, οι οποίοι βγάζουν λιγότερα. Έχουμε τους τριτοκλασσάντους κόλους, τους οποίους σου σε σερβίρουν κάθε μέρα και σε αποκοιμίζουν, να πούμε. Και βλέπεις τον ύπνο σου κόλους. Κόλους, κόλους, κόλους, κόλους τίποτα άλλο. Αυτό ήταν λοιπόν που αισθάνομαι και το παραμύθι ότι. αργάζονται, λέει, οι κοινωνικές αναταραχές, χρωμάζουν τον κόσμο για χτυπήματα και τέτοια. Βέβαια, μην αποκλείεται το βράδυ να στήσουνε κάποια προβοκάτσια, να κατεβάσουν τα γνωστά παιδιά στον δρόμο, για να φωνάξουν οι νοικοκυραίοι «Ορίστε, μας βαλάνε, μας βαλάνε». Όλα αυτά, κυρία μου και κύριέ μου, συμβαίνουν γιατί, διότι ουσιαστικά αντιπολιτιδόμενοι άνθρωποι στην Ελλάδα ε, δεν υπάρχουν. Και μην μου μιλήσετε για κουγκουέ, διότι από ό,τι βλέπετε και από ό,τι διαπιστώνετε είναι σε ύπνωση όλη αυτή η κατάσταση, με τους γνωστού λόγους, ε, το μεγάλο κεφάλαιο, ε, ενδυναμώστε τους λαϊκούς αγώνες. Θα έλεγα στο Κουκουρέ, λέμε τώρα, ρε παιδί. Μια η ώρα να κατεβάσετε μια κυβερνητική πρόταση, γιατί όχι. Λέμε, Δηλαδή το ένδυναμε. Δυναμώστε του αγώνε του λαού και το κακό κεφάλαιο φταίει. Εντάξει, φταίει. Δεν είπαμε ότι είναι φταί. δεν φταίει. Μήπω πρέπει να αλλάξετε λίγο το βιολί, να το πάρετε λίγο σε λαμίζω Να ξέρω εγώ. Οπότε λοιπόν τώρα έχουμε καινούργια σκιαξίματα και θα λέω μην αποκλείετε το ότι το απόγευμα μπορεί να βγουν τίποτα, ξέρει, πεντακόσιαρικα. Αυτά είναι καλό Αυτοί παίρνουν καλό μέρα πράγμα το Πετακοσάρι, Ξακοσάρι, τετρακοσάρι, ανάλογα. Στο yeah. λοιπόν για να φωνάξω, νοικοκυραίοι, όλες θα μας βαράνε και εμάς τους Δημοκράτες. Οπότε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, το ερώτημα το εξή Σου μιλάμε για να τη της να ανατρέψουν την κυβέρνηση, για ποιο λόγο. Την κυβέρνηση δεν θα την ανατρέψουν, θα τη στείλουν, διότι δημιουργούν τα καινούργια σχήματα, τα με τα οποία θα επιβάλλουν την τελική λύση. Τα καινούργια σχήματα θα κατεβάζουν στον δρόμο, με συγκέντρωση αντισυγκέντρωση να σου λέει, ας πούμε, ο, ο, ο μπουμπούκος ότι αν χρεοκοπήσουμε οι γυναίκες μα θα γίνουν ή παραδουλεύτερες ή πουτάνες αν δεν έφτιαει δικιά σου μπουμπούκο τι από τα θα γίνει. <Συκλή> αν μου τη στείλεις σπίτι θα την πληρώνω να μου κάνει δουλειές <Συκλή> να γίνει παραδουλεύτερα. <Συκλή> Αυτά κρύα μου, κρύα μου. <Συκλή> δεν αντιμετωπίζονται ούτε με κραυγές ούτε με... Οι καβριές είναι δικές τους. Τόσα χρόνια δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να καβγάζουν. Έτσι σου υφαπάζουν την ψήφο, έτσι σε κάνουνε δημοκράτη του κόλλου <Συσχε> και έφτει λοιπόν κάναν τα κόλπα τους μέχρι σήμερα. Οι <Συσχε> γυναίκες μας λοιπόν θα γίνουνε η παραδουλεύθερα σε Μας είπε ο... Fanes of Stockard Είναι χωρίς του ΣΥΡΙΖΑ τώρα θέλει ο Σαμαρά. Ναι, κυρία μου, μου, το εθνικό, το πατριωτικό είναι μπροστά από όλα. Εθνικών και πατριωτικών του Μπουτζαμάνη, το, το, εθνικών και πατριωτικών όλων των άλλων, για να φτάσουμε σήμερα στον εθνικό πατριώτη Σαμαρά, ο οποίο μα ζητάει μεγάλη εθνική συνεννόηση. Το πράγμα φαίνεται και δείχνει, ε, αρχίζει και καθαρίζει για το τι το... θα γίνει αύριο. Με τα οποία θα, θα... θα, γευράνε, θα, εντάξει, όχι θα, γευράνε, θα είναι έπαρχη αυτή τη επαρχία τη Γερμανία στην Ελλάδα, με συγχωρείτε τη ΕΕ. Και βέβαια, κυρία μου και κυρία μου, οι διαδηλωτέ του όχι στη λιτότητα όπω είπαμε, βαρέθηκαν να κατέβουν. Χθε ήταν και Κυριακή, είχαν πάει για μπάνιο, κατέβηκαν λιγότερο στο σύνταγμα. Τι να κάναμε τα παιδιά, καταλαβαίνετε τώρα. <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> Σήμερα φαντάζομαι ότι η αντισυγκέντρωση του Μένου με Ευρώπη, αυτή τη ύποπτη, τονίζω, ύποπτη κίνηση η οποία οδηγεί εκεί που οδηγεί τα πράγματα, θα είναι περισσότερη. Και ο φόβο, τον τονίζω, είναι ο, τα 500. Δεν κρατάνε τα 500 στον δρόμο και ε, ε, κάνουν ε, ιστορία. Ε, Μάλιστα έχουν προγραμματίσει και διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάλενα, στην Πάτρα και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Είναι η Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη γιατί φοβούμαστε του Τούρκου, του Μοστομανού. Μην έρθει και μας κάνει τίποτη. Πέντε μήνες, κυρία μου και κυριέ μου, ο Τσίπρας ζητάει πολιτική συμφωνία. Τα ξεχάσαμε όλα τώρα την ανθρωπιστική κρίση, την οικονομική κρίση. Πήγαμε στην πολιτική συμφωνία που ζητάει ο, ο φίλος μας ο Αλέξης, πέντε μήνε τώρα. Εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία. Σου τονίζω σήμερα ότι θα δημοσιευθεί η έκθεση ολοκλήρωσης της ΕΕ. Εντελώς τυχαία. Και μπαίνει άμεσα προς εφαρμογή το σχέδιο Γιούνκερ για τα επόμενα δέκα χρόνια τη Ευρώπης. ΕΕ. Το όνομα τη έκθεση που υπογράφηκε από του Γιούγκερ, Ντράγκη, Του, Ντάιζεμπλουμ, Σούλτ και θα δημοσιοποιηθεί σήμερα έχει και όνομα. Σε όλε λέγεται. Ολοκληρώνοντα την Ευρωπαϊκή και Ένωση τη Ευρώπη. Τέλειωσαν τα πράγματα. Στα ανακοινώνω σήμερα. Και εντελώ τυχαία. Συμφωνώνε με την πολιτική λύση που ζητάει πέντε μήνες ο κύριος Τσίπρας. Ποιος είναι ο κύριος Στόχο όλη αυτή τη κατάσταση, ο μεγαλύτερος έλεγχος όρων των κρατικών και δημοσιονομικών πολιτικών από τις Βρυξέλλες. Αυτό ήταν λοιπόν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η νομισματική, η ευρωπαϊκή και η πολιτική ένωση της Ευρώπης. Το πρώτο ε, υποζύγιο η Ελλάδα ε, τέλειωσε η γονάτισα ε, και από εκεί και πέρα θα γίνει εξαγωγή και στα υπόλοιπα 26-27 μέλη του ναζιστικού αυτού, αυτού μορφώματος που αποκαλείται Ενωμένη Ευρώπη. Φαντάζομαι συζητώντα με κάτι φίλου ε, ότι η ολοκλήρωση αυτή τη ε, ναζιστική. Ε, διότι δεν μπορούμε να το αποκαλούμε πια τέταρτο τέρτα, Ράιχ. Αυτά τα λέγαμε την εποχή που εντάξει να δεν μπορούσαμε. όπως και σήμερα δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλους έτοιμους να αυτοκτονούν. Αλλά είναι μια καινούρια μορφή, η οποία φαντάζομαι ότι θα πάρει αρκετά χρόνια να ολοκληρωθεί. Βέβαια οι Έλληνε είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα ζουν κάτω από αυτή την ιστορία. Αλλά φαντάζομαι ότι θα πάρει αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί και στα 26, 27, 48, όσα μέλη είναι, σύν του υπόλοιπου του οποίου θα χώσουν και δεν του δίνουν καμία σημασία σήμερα. Η λέγονται Σκοπιανοί, οι λέγονται Αλβανοί, οι λέγονται όπω αλλιώ λέγονται. Η, η δική μου σκέψη είναι ότι αυτό θα πάρει γύρω στον ένα αιώνα να, να ολοκληρωθεί. Σκεφτείτε το λίγο. Φέρτε και στο μυαλό σα τι ιστορικέ αλλαγές που έζησε η ανθρωπότητα. Περνώντα από την ε, τη φεουδαρχία, τη βασιλεία στη φεουδαρχία, από τη φεουδαρχία σε άλλα πράγματα, και εμείς, θα δείτε ότι κάπου εκεί θα κυμανθεί η χρονική διάρκεια. Δυστυχώ κερίας μου και κύριοι, για την Ελλάδα δεν υπάρχει δεν υπάρχει ελπίδα καμία μα καμία μιλάμε ο λόγος που δεν υπάρχει ε, καμία ελπίδα είναι ότι ο λαός είναι καταγερματισμένος, ότι αυτά τα οποία αυτά τα οποία ε, αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν υπάρχει αντιπαλότητα, δεν υπάρχει αντιμετώπιση παρά μόνο σκόλπιες φωνές, ταμπέδες αριστερών, οι οποίες συμφωνούν με το Παναγράτος και οδηγούνται απαξάπαντες οδηγούν όλη την κατάσταση στην ολοκλήρωση. Πάντως ε, ε, ας πούμε για παράδειγμα ε, το ότι δεν δίνουν σημασία σε κανένα λαό, μιλάω για τον ελληνικό λαό Στη δημοσία υγεία τα πράγματα έφτασαν στο αποχώρητο. Ένα από τα όπλα των ε, ναζιστών της Ευρώπη, λέγεται με κερδανιστή, εναντίον του λαού είναι η δημόσια υγεία. Άξιπη προμηθευτών τα φάρμακα δίνονται με το σταγονόμετρο. Εσύ ακόμη βέβαια πιστεύεις ότι είσαι ε, ανεξάρτητη, είσαι ε, ελεύθερη χώρα, ε, αρχίσει δημοκρατική ευθοδιάθεση και όλα αυτά τα πράγματα. Μη σκάλαση όμως το κάνει, διότι ο Βαθυπασόκος Παπαδόπουλος το Σεπτέμβριο ιδρύει κόμμα, ένα ακόμη κόμμα και θα σου και αυτό τα προβλήματα. Όταν είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία πριν 5-6 χρόνια σε μια δική μου προσωπική ανάλυση είχα πει ότι ε, δεν, διαφέρει σε τίποτε, ε, δεν διαφέρουν σε τίποτε αυτά που κάνουν στην Ελλάδα με ό,τι έκαναν στη Γιουγκοσλαβία. Και το είχα ονομάσει σχέδιο Γιούγκο. Από ό,τι βλέπετε, το σχέδιο Γιούγκο προχωράει. Για να μην σας αλήσω τώρα και αρχίζω και λέω μια ώρα πάλι πράγματα. Ένα από τα σημεία του σχεδίου Γιούγκο, όπως το ονομάζω εγώ, ήταν η ίδρυση πάρα, πάρα πολλών κομμάτων. Είχαμε ρίξει εκείνη την εποχή, αν θυμάμαι δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα, από το ρεπορτάζ, γύρω στα 700 εκατομμύρια δολάρια και τα μοίραζαν σε κόμματα και νομίζω ότι ο αριθμός των κουμάτων στην Ικουσλαβία τότε έφτασε τα 290 τόσα. Έχει δρόμο ακόμη η Ελλάδα. Έμε λοιπόν από τα όπλα τη διάλυση. Τη Ιουγκοσλαβία ήταν και η ίδρυση εκατοντάδων κομμάτων. Σα φέρε γύρω στα 700 εκατομμύρια δολάρια, αν σωστό το νούμερο, μπορεί να κάνω και λάθο. Mm. Αυτά σε μια ερμηνεία, μην γυρίσει. Έχουμε και, το... και του ε, ε, πατριώτε. Ε, οι οποίοι βρέχουν τα ποδάρια τους στο ποτάμι του Θεοδωράκη με τον αρχηγό τους να μας δηλώνει ότι ο Τσίπρας έκανε, έκανε κυβέρνηση μια παρέα άεργων σώπαρα Θεοδωράκη δηλαδή σκούπια και κελάρα μας αλλά το θέμα ε, είναι το εξής εσύ τώρα γιατί κόπτεσαι και τον καλής καθημερινά τον Τσίπρα να ψηφίσει ό,τι του λένε μαζί με την παρέα των άεργων Ερώτημα βάζουμε λεπτά. Λοιπόν. Δεν σκεφτόμαστε σε μαλλώνουμε ότε σ' ένα ότε του σκοπαδού σου. Και ειδικά το Θεοχάρη. Αφήνουν ο Ψαριανός και άλλος ε, τέτοια προσώματα δημοκρατικά. ειδικά το Θεοχάρη, όμως μην τον ακουμπάτε. Κυρία μου και κυρία μου, μπορεί να το πάρει ο καθένας και τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει στο διπλανό του. Διότι πια είναι προσωπικός ο αγώνας. Από ό,τι φαίνεται, είναι προσωπικός ο αγώνας. Το ξέρω, δεν μπορείς να τα με το παρακράτο, θα σε συνθλίψουν. Το ξέρω ότι δεν μπορείς ε, όταν τσακώνουν τα βουβάλια, όπως το λένε, τα βατράχια, την κουπανάνε. Αλλά... Κάτι πρέπει να κάνουμε, έστω στην προσωπική μα ζωή. Δεν αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Σας προτρέπω όλες αυτές τις αναλύσεις ε, στα ρεπορτάζ του τοίχου να τους δείξετε μια ματιά της Μαρίας Τσολάκης του ξενοφόντατο Ερμήδη τι εκπληκτικέ τη θεοδοσία τη Μπατάλα αναλύσει για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και όλα αυτά τα πράγματα. Και θα δείτε ένα σκεπτικό το οποίο δεν είναι απλά πολιτικό. Θα δείτε ένα ρεπορτάζ το οποίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος έσωσε ως ασπίδα. Μα τους μένουμε Ευρώπη, αγαπητέ. Αυτός τους μένουμε Ευρώπη. Ε, αναφέρεται ο φίλος, επειδή έχω παίξει επανειλημμένως την συνέντευξη του Αλέξη εκείνη την εποχή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσει ως ανάχωμα, ε, για να μην γίνουν έξω Είναι η μοναδική εποχή στην νεότερη ιστορία που για το δηλαδή δεν ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους και φυσικά όρμησαν αμέσως με τι πάνω πλατείε και κάτω πλατείε του πάνω του ονόμασαν φασίστες και κάτω εκεί κανόνιζαν. Ε, λοιπόν, από εκεί πήρε και μεγάλη δημοσιοτήτα ο φίλου μας ο... ο Γιάννη Μένανη. Ε, και τότε λοιπόν είχε δώσει συνέντευξη ο Αλέξης και είπε ότι λειτουργήσε ως ανάγωμα. Λοιπόν, Αλέξη, ότι από ότι βλέπει, λειτουργήσε ως ανάγωμα Έσωσε πειδα Σασπίδα ποιους, το παρακράτους, τίποτα άλλο. <Ρι> το ερώτημα είναι το εξής. <Ρι> να το βάλουμε, να, να ερωτήσουμε τον Αλέξη, <Ρι> σώζεται η Ελλάδα, Αλέξη μου. <Ρι> Εγώ σου λέω ότι υπογράφεις, ότι κάνουν πίσω οι δανειστές και ε, ε, κάνουν αυτά που θέλεις. Η Ελλάδα θα σωθεί. <Ρι> ερώτημα είναι αυτό. Ποια <Ρι> Ελλάδα θα σωθεί. Ακριβώς Ελλάδα θα σωθεί. Θα θέλαμε μια απάντηση. Αλλά τελικά την απάντηση την ξέρετε καλύτερα εσείς. Την ξέρουμε και εμείς, κυρία μου. Η κυρία μου. Είναι τελειωμένη η ιστορία. Με μονάδες α, αντέστασης ανά την Ελλάδα της οποίας φυσικά φαντάζομαι ότι την δεδομένη στιγμή θα στραγκαλίσουν, θα τους κόψουν τη φωνή. Μα έγγραφη είναι, μα διαζώσεις, θα το τελειώσουν το θέμα. Έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, στο... στο θέμα και την πρόταση να αλλάξει το σύστημα να καεί, να καεί τον Μπορδέου η Βουλή να το κάνουμε να καεί, να καεί η Ναζιστική Βουλή. Διότι, κυρία μου και κυρία μου, πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Όταν, στήρι, όταν στο στον της δημοκρατίας τους, κυματίζει πάνω το κουρέλο πάνω, το σκάτο πάνω της ευρωπαϊκής εξαθλίωσης, λάγε και η Βουλή, εντάξει, πέρα από Καραγκοζηλίκη και Θέατρο, που κατάσταζαν τα τελευταία χρόνια, είναι ολοκληρωτικά Ναζιστική πια. Συμβαίνει κυρία μου και κυρία μου. και την λοιπόν των εξελίξεων. Ποιον εξελίξεων, θα μου πεις. Εξελίξεων, οι οποίε δεν θα βοηθήσουν ούτε έναν Έλληνα, ο οποίο δεινοπαθεί εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Ούτε έναν μιλάμε, αριθμό ένα. Εξελίξει οι οποίε βοηθάνε μόνο το Ιούκερ και την παρέα του και του εντόπιου Βέβαια, σας έχουμε ξαναπεί, Μην ότι θα έχετε όλη την του ή του Είσαστε πολλοί αυτή τη φορά, δεν μπορούν να σα τασουν όλου. Δεν, δεν με συλλήβει, αλλά θα με συλλήψει όταν θα σου πιάσουν τον το πω πω. Είσαστε πολλοί αυτή τη φορά, δεν μπορούν να σα τασουν όλου. Δηλαδή η κονσέρβα την οποία διέταζε στην κατοχή του κοπουλοφόρου, πολλοί ήταν για αυτού, δηλαδή ω ποσότητα η κονσέρβα Δεν ήταν όμω τόση πολλοί όσο είσαστε εσεί σήμερα. Οπότε όπω καταλαβαίνετε. Θα αυτά που θα λουστεί και ο υπόλοιπος λαός. Θέλετε, δεν θέλετε. Εξαρροφανταζόμαστε ότι εστίες, ε, εστίες αντίστασες θα υπάρξουν ε, ανά την Ελλάδα, γι' αυτό και πάρα, πάρα πολλές φορές. Ε, αναφωνήσαμε από τούτη την εκπομπή. Άιτε, τελειώντε, να δούμε την επόμενη μέρα. Πώ θα είναι η επόμενη μέρα. Διότι αλλιώ θα αντιδράσει την επόμενη μέρα. Ακόμη και αυτό που σήμερα πάει και φωνάζει, η ελπίδα ήρθε. Ελπίδα που είσαι παιδί μου. Οι πρώτε ειδήσει απόψε είναι ότι ευχαριστήθηκαν οι δανειστέ, οι, οι σύμμαχοί σα, με τη νέα λίστα τσίπρα των 8 επιπλέον σελίδων. Ήταν 47 και 8, 55 σελίδε. Ε, με 55 σελίδε κυβερνάνε η Ελλάδα μεγάλη. Βλέπουν συμφωνία. ΑΕΔΕ! Τελειώσαμε και με υπογραφέ. ΑΕΔΕ! ΑΕΔΕ, παιδιά, έγινε και το όνειρο του Θεοδουράκη πραγματικότητα. Τελειώσαμε και μείναμεν μανάχη που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, και μιας λέει και λέει και το τραγούδι και μιας και περιμένουμε τα καινούρια θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε... που σημαίνει ακόμα. Η σημαία. για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη θα έπρεπε να παίρνει τα χαραμμύρια από καιρό γι' αυτό και πάλι. σε υπέροχες στιγμές σε στιγμές τις οποίες άνθρωποι με μυαλό έπρεπε να νιώθουν καθημερινά και το ερώτημα είναι το εξής βλέπετε πουθενά οι γύρω σας ντροπή Ή, αν και βλέπετε δηλαδή δείξτε την και σε εμά να πάμε να της πούμε μια καλή μέρα δείξτε την και σε εμά να πάμε να της πούμε μια καλή μέρα Κυρίε μου και κύριοι, έναν των λοιπόν, <χει> τον εξελίξω. Ε, ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ και για την επικοινωνία, αλλά και για την κοινωνία που κάνατε να ακούτε αυτή την εκπομπή. Να είστε πάντοτε πάρα πολύ καλά. Γεια σας και χαρά σας.